Εδώ κοντά ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτέ τι στιγμές άνθρωποι σαν και εσάς να είναι δίπλα από τι βιβλιοθήκες. Να πω δύο λόγια έτσι για το βιογραφικό σας. Ο κύριος Μήτρου είναι καθηγητής στο ΕΜΠ, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιορκών Γεννήθηκε στα Ιωάννια το 1957, όπου και ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές. Σπούδες στη Σχολή Ελεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνίου, δίπλωμα Ελεκτρολόγου Μηχανικού το 1980, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Manchester Institute of Science and Technology τη System and Control το 1981 και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Διδακτορικό Δίκαιο το 1986. Το 1989 εξελέγει λέκτορα στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών του MEP όπου και εξακολουθεί να υπηρεθεί ω καθηγητής πρώτης βαθμίδας από το 2000. Από το 1987 έως σήμερα έχει εργαστεί σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων στα περισσότερα ω υπεύθυνο ερευνητική ομάδας και σε ορισμένα ως συντονιστής τόσο των Ευρωπαϊκών. Προγραμμάτων Race, e Spirit, Stride, Acts, It's, όσο και εθνικών ΠΕΝΕΡ, ΠΑΒΕΤ κλπ. Έχει επιβλέψει περισσότερο από 20 συντακτορικέ εργασίες, έχει περισσότερες από 50 εργασίες δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά και περισσότερες από 100 ανακοινώσει σε διεθνή συνέδρια. Διατέλεσε για δύο θητείες διευθυντή στον τομέα επικοινωνιών, ηλεκτρονική και συστημάτων πληροφορική, το MEP, 2006-2007. Κίναξε ω επισκέπτη καθηγητή στο Πολυτεχνείο της Δρέσδη το 2011, είναι από το 2010 ο κλεγμένος πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για δεύτερη θητεία από τον Ιούνιο του 2013, είναι επιστημονικός υπεύθυνος των δύο μεγάλων οριζόντιων προγραμμάτων ΣΕΑΒ με τίτλο Προηγμένε κεντρικέ υπηρεσίε ψηφιακών βιβλιοθηκών ανοιχτή πρόσβαση, ΣΕΑΒ, και Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ελεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα. Κύριε Μήτρου, διαβάζοντα και το βιογραφικό σα, είναι τιμή όχι μόνο για εμά εδώ στην εκπομπή, που σήμερα μαζί μα, είναι και τιμή για τη χώρα να έχει τέτοιου ανθρώπου να υπηρετούν στο, στην, στην ακαδημαϊκή κοινότητα και βέβαια και να είναι και σε θέσει ευθύνη που είστε τώρα πρόεδρο του Συνδέσμου Ακαδημαϊκών Βιοθηκών. Να σα ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σα σήμερα εδώ και είναι τιμή μα πραγματικά να σα έχουμε κοντά μα. Κυρία Κύριο Κοπούλου, κύριε Πολίτη, ε, είναι τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ και σας ευχαριστώ πραγματικά θερμά και σα και του συνεργάτε σας για αυτή την πρόσκληση και για την ευκαιρία που θα μας δοθεί να συζητήσουμε έργα και δράσει βιβλιοθηκών. Τονίζω αυτό κυρίω. Φυσικά θα ζητήσουμε για τα προβλήματα. <ΣΣΣ> ε, αλλά αυτ, τα θέματα αυτά, έτσι, που είναι θέματα παιδεία, επιστήμης, πολιτισμού γενικότερα, <ΣΣΣ> δυστυχώ έχουν εξοβελιστεί από, από τα τραπέζια των συζητήσεων και τα παράθυρα των τηλεοράσεων. Ε, γιατί εντάξει, επικρατούν άλλα τη βαρύγδουπη, πολλέ φορέ φανταχτερή ή τρομακτική επικαιρότητα, όπω είναι τώρα. Και έρχονται στο φω. Ε, μόνο μετά από μια μεγάλη κρίση και ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα όπως έχουμε σήμερα και όπως είχατε την ευκαιρία να το αναγνήσετε και να το συζητήσετε. Σου ε... πληρετή σκοτμότησε αυτή η κατάσταση, θα μου επιτρέψετε ναι. κύριε Μήτρου να προσθέσω εγώ. Mm προφανώς είναι, είναι ένα σύνθετο πρόβλημα βέβαια η θεματολογία των μέσων Το μαζικής μέσω ενημέρωση είναι, είναι, είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα είναι. προφανώς εξυπηρετεί πολλές φορές και σκόπιμο έτσι αλλά είναι και άλλα θέματα mm -hmm. ε, και επομένως με την ευκαιρία αυτή και την επισήμανση αυτή ήθελα να σας συγγαρώ για την εκπομπή αυτή που κάνετε που είναι μια μόνιμη εκπομπή. Ε, και όπω σα είπα και εκτό μικροφώνου, ε, δεν την γνώριζα και ήταν ευχάριστη έκπληξη για μένα το τηλεφώνημά σα και η συμμετοχή μου εδώ. Θα, θα προσπαθήσω να είμαι τακτικό εκδότη. Σα ευχαριστούμε. Να ξεκινήσουμε, κύριε Μίτρου, να μα πείτε λίγα πράγματα για το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βουλευτών. Ένα σύντομο ιστορικό, την ταυτότητα, τη δομή και τον τρόπο λειτουργία. Ε, Ευχαρίστω. Λοιπόν, ο ΣΕΑΒ είναι έφηβο. Αυτό τον καιρό. Δηλαδή ε, ιδρύθηκε πριν από 15 περίπου χρόνια στην αρχή ως κοινοπραξία, κοινοπραξία των, των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών όλων των πανεπιστημίων και των ΤΕΗ. Και το γεννησιουργό κίνητρο για, για τη δημιουργία του ΣΕΑΒ ήταν κυρίως το υψηλό κόστος των, των συνδρομών έντυπων τότε. Κυρίω, κατά κύριο λόγο, ε, των ακαδημαϊκών βιβλιοθήκων. Το κόστο ήταν μεγάλο και με την ευκαιρία αυτή ήθελα να, ε, να αντιδιαστήλω λίγο, όχι να αντιδιαστήλω, αλλά να, να διευκρινίσω την ειδοποιώ διαφορά, τι διαφορέ μια ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη από μια γενική, α το πούμε, θεματολογία ή χρήση βιβλιοθήκη, όπω μια δημοτική βιβλιοθήκη. Mm -hmm. Λοιπόν, κύριο έργο μια ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης βεβαίω, είναι να στηρίξει την εκπαίδευση και την έρευνα. Ε, και να παράσχει, να παρέχει έγκαιρα και με έγκυρο τρόπο όλη εκείνη την επιστημονική πληροφορία η οποία δημοσιεύεται βεβαίω στη διεθνή βιβλιογραφία. Αυτό έχει ένα τεράστιο κόστος Έχει ένα τεράστιο κόστο ε, και από ένα στρεβλό, θα έλεγα. Και παράλογο εν πολλής μοντέλο αυτών δημο, των δημοσιεύσεων των εργασιών σε περιοδικά τα οποία είναι περιοδικά εν τέλει κλειστά και μόνο με συνδρομή μπορεί κανείς να διαβάσει τις, ε, τα άρθρα τους. Λοιπόν, ε, ε, το, ε, είναι παράλογο, βέβαια είναι τεράστιο, ένα τεράστιο θέμα, είναι παράλογο, θα πω το λόγο πολύ συνοπτικά, για το ότι είναι ότι ε, ο δημιουργός της, των αποτελεσμάτων ας πούμε των βασικών συμπερατητών της επιστήμης πληρώνει για να διαβάσει τα αποτελέσματα αυτά της δικιάς του προσπάθειας για να σου πω το και το άλλο ε, είμαστε εμείς οι ίδιοι που είμαστε κριτές των εργασιών αυτών στα περιοδικά και μάλιστα χωρίς αμοιβή και ερχόμαστε εκ των υστέρων βεβαίως μέσω των ποιοδικών μας έτσι να πληρώσουμε αδρά αυτές τις συνδρομές λοιπόν το, το, το κόστος είναι, τερά, είναι τεράστιο ε, και ακριβώς ο ΣΕΑΒ γεννήθηκε για να προσπαθήσει με μια κεντρική οριζόντια δράση διακήρησης αυτούς των συνδρομών για όλα τα πανεπιστημιακά εθνήματα. ένα πρωτοποριακό υφήματα. έργο έτσι. Μιλάμε πριν από 15 χρόνια. Ναι, ναι. Υπήρχε δέλο... ανάλογη ε, δράση σε διεθνέ επίπεδο. Βεβαίως, υπήρχαν, βεβαίως, υπήρχαν. βεβαίως υπάρχουν, υπήρχαν και υπάρχουν βεβαίως, και σήμερα mm. και σε, σε πολύ προηγμένο επίπεδο κοινοπραξίες, βιβλιοθηκών, ερευνητικών κέντρων ή άλλων ιδρυμάτων. Mm. Αλλά ξέρετε, ε, ένα μεγάλο ίδρυμα του εξωτερικού, το Harvard για παράδειγμα, mm -hmm. το MIT, ούτως ή άλλως είναι δε δε δε ένας δε δε δε τεράστιος δε οργανισμός. Δε είναι δε. από μόνο του δηλαδή πολλαπλάσιο του μεγέθους της δικιάσμας συνεργασίας. Εμείς ως μικρή χώρα και με τα πολλά μικρά ιδρύματα είχαμε την ανάγκη αυτή της συνεργατική δράση. Και πραγματικά μείωσε ε, εκπληκτικά το κόστος ε, για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, Σήμερα θα πλήρωναν τα ιδρύματα με το παλιό μοντέλο των διμερών ε, συνδρομών και για μέρο μόνο τη βιβλιογραφία που έχουν σήμερα διαθέσιμη μέσω του ΣΕΑΒ, μέσω του ΓΙΑΛΗΝ, ένα ποσό τριπλάσιο ή τετραπλάσιο, γύρω στα 40 με 50 εκατομμύρια. Κάναμε πρόσφατα μια μελέτη και το δείξαμε αυτό. 50 εκατομμύρια για να αγοράσουν συνδρομέ περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, ε, περίπου το 25 με 30% του συνόλου που σήμερα είναι διαθέσιμο ελεύθερο σε όλου. Έγινε λοιπόν ξεκίνηση ως κοινοπραξία ως ΕΑΒ. Το 2005 θεσμοθετείται με νόμο ε, και αυτή η αυτή θεσμοθέτηση επίσης επαναλαμβάνεται, επαναλαμβάνεται στον πρόσφατο νόμο 4.09 του 2011 για τα ανώτατα Ακπαιδευτικά Ιδρύματα. Επιτρέψτε μου να διαβάσω δεν ξέρω βέβαια από άποψη χρόνου πώς πάμε, αλλά επειδή είναι η περιγραφή πολύ συνοπτική, πολύ περιεκτική και να πολύ ακριβή. Αν θέλει την περιγραφή να μα τη δώσει, ναι, ναι. γιατί πραγματικά θα λοιπόν, μα δώσει και το στίγμα του. Ακριβώ. Λοιπόν, λοιπόν. Και των βιβλιοθήκων και του συνδέσμου. Λοιπόν, είναι το άρθρο 48, λοιπόν, στον νόμο αυτό, 4.009 του 2011, με τον τίτλο Βιβλιοθήκε, Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθήκων. Ένα. Σε κάθε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα λειτουργεί ενιαία κεντρική βιβλιοθήκη ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη μονάδα σε επίπεδο διεύθυνση, με τίτλο Βιβλιοθήκη και Κέντρο πληροφόρηση, π.χ. Πανεπιστημίου Πατρών ή Εθνικού Μετσόβου Πολιτεχνείου. Αποστολή της κεντρικής βιβλιοθήκης είναι η ενίσχυση και η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του ιδρύματο, η συμβολή της στην ανάκτηση, διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευμένων πληροφοριών στην ευρύτερη εθνική και διεθνή κοινότητα και η ουσιαστική συμμετοχή της σε κάθε δραστηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισμό η περαιτέρω διοικητική ανάπτυξη της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος σε παραρτήματα, σε επίπεδο σχολής, καθορίζεται από τον οργανισμό του Ιδρύματος. Τα παραρτήματα υπάγονται διοικητικά στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος κλπ. Δεύτερον, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθήκων, ΣΕΑΒ, που συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 3404 του 2005 έχει ως σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των μελών του. Ειδικότερα, μεταξύ των στόχων του ΣΕΑΒ περιλαμβάνονται η συντονισμένη ανάπτυξη των συλλογών των επιμέρου κεντρικών βιβλιοθηκών, η δημιουργία συστήματο διαδανισμού σε εθνικό επίπεδο, η χάραξη κοινή στρατηγική στον τομέα τη πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υλικό με σκοπό την αποτελεσματικότερη για τη χώρα διαχείριση των πηγών πληροφόρηση. Και η υιοθέτηση κοινών προτύπων και δικτών απόδοση των υπηρεσιών του. Μέλη του Συνδέσμου είναι όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τη χώρα, η Ακαδημία Αθηνών και η Εθνική Βιβλιοθήκη τη Ελλάδα. Τρίτον, συνεργαζόμενα μέλη του Συνδέσμου μπορεί να είναι τα ερευνητικά κέντρα του δημόσιου τομέα καθώ και νομικά πρόσωπα δημοσίου ιδιωτικού δικαίου που υποπτεύονται από άλλα Υπουργεία εκτός από το βεβαίως, και άλλοι κρατικοί οργανισμοί. Κύριε Μήτρου, αυτό που είπατε αυτή τη στιγμή, ηλικινά, επειδή και εγώ είμαι χρόνια στο χώρο και στο επάγγελμα, θεωρώ ότι αυτό το νόμο, αυτό το εδάφιο που μας διαβάζεται, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε επίπεδο θεσμικό, που μας έλειπε όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου να βάλουμε τους θεσμούς των πληρωτικών σε μια διαδικασία καταξίωση και αναγνώρισης. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό και ο τρόπο ο οποίο το έχετε διατυπώσει. Προφανώ με δική σα παρέμβαση έγινε αυτό το. Ναι, και εδώ θέλω να εξάρω βεβαίω ε, την προσωπική συμβολή του κυρίου Παπαζολου, τσιναδέλφου καθηγητή στο Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο οποίο ήταν από τους προτεργάτες της ίδρυσης του προτεργάτε τη ίδρυση του ΣΕΑΒ και ήταν η ψυχή του ΣΕΑΒ, θα έλεγα. Και ο, πραγματικά. Έχουμε ξαναμιλήσει. Ο φίλο του Ναι, ναι, ναι, το πιστεύω κι εγώ γιατί ήταν ο, ο νονό, α πούμε. Λοιπόν, θεωρώ. Το λοιπόν αυτό το οποίο μας διαβάσετε, ότι ανοίγει τέτοιες δυνατότητες στο σύνδεσμο ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών που θα μπορούσε να στεγάσει σε μία πρώτη προσέγγιση όλο το φάσμα των βιωθικών στη χώρα μας. Έχω λοιπόν όλη αυτή τη μεγάλη τεχνογνωσία, ο Σύμβησμος Ακαδημαϊκών Βιωθικών, θεωρώ μετά από αυτό που διαβάσατε ότι είναι δύο φορές τραγικό αυτό που συμβαίνει σήμερα στη χώρα μας, που πλήττονται αυτό το κομμάτι της του χώρ των βιωθικών διότι ε, στην ουσία ε, αποδυναμώνει και όλες τι κατηγορίες σε συνέχεια διότι εμείς όλοι που προερχόμαστε από άλλες κατηγορίες γιατί εγώ έχω πορευτεί μέσα από δημοσιο... δημοτικές βιβλιοθήκες, όλοι ε, έχουμε ακουμπήσει σε... στην τεχνογνωσία που έχετε εσείς περιμένουμε λοιπόν και μία πρόταση αν θέλετε, που, κατε... που καταθέσαμε πρόσφατα στο... στον κύριο Στυλιανίδη στον Υπουργό Ιστερικών Ήτανε... παλιότερα πρόσφατα πριν από κάποιους μήνες, Δημήτρη μου, δεν είναι πολύ παλιότερα, και στην ΚΕΔΕ, πριν από επίσης, ένα χρόνο αυτό έλεγα. Ε, δεν είναι, ναι. ο χρόνος δεν είναι. Λιγότερο. Αλλά. Λοιπόν, λιγότερο από χρόνο. ήταν κατόπιν της δικής συνδρομή. Θεωρώ λοιπόν τραγικό και θεωρώ έγκλημα αυτό που γίνεται σήμερα με τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Ειλικρινά με χαροποίησε το γεγονός, τουλάχιστον αν μη τι άλλο υπάρχει ο θεσμός. Τώρα, αν μπορούμε να περισσώσουμε όλα τα άλλα πράγματα, στη συνέχεια τις κουβέντα μας θα θέλαμε να μα πείτε ακριβώ τι συμβαίνει σήμερα στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Βεβαίω, θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να το αναλύσουμε. Θα ήθελα να μα πείτε λίγο έτσι για τι βιβλιοθήκε το ρόλο των εκπαιδευτικών στα πανεπιστήμια, πόσο τη έρευνα κλπ., πώ έχει θεσμοθετηθεί και, και πώ γίνεται σε μια πολύ σύντομη αναφορά. Ε, ε, μπορείτε να μου επαναλάβετε την ερώτηση. Ναι, θα ήθελα δηλαδή, σημαντικό, το σημαντικό, να το σημαντικό ρόλο των βιβλιοθήκων, ναι, δηλαδή ναι. πόσο είναι δεμένο με αυτό που λέμε την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία και πώ θα έπρεπε. Υπάρχει σήμερα δηλαδή. Η, μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων η σύνδεση της βιβλιοθήκης με την ίδια την εκπαιδευτική πράξη και σε ε, τι βαθμό υπάρχει. Βεβαίως, ασφαλώ, οι, οι, οι, οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, κύριε Ιδριακοπούλου, είναι οργανικό κομμάτι, uh -huh. αναπόσπαστο κομμάτι, ε, του Πανεπιστήμιου. Και όπω είδατε, περιγράφεται στην στοχοθεσία του νόμου που αναφέρεται στι ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκε καταρχήν. Περιγράφεται ο ρόλο του, είναι αυτοτελεί μονάδε βεβαίω σε επίπεδο διεύθυνση, δηλαδή έχουν διευθυντή, αλλά κατά τα άλλα η λειτουργία του διέπεται από την. Ε, και όπω είδατε, το αναφέρει και ο νόμο. Πρέπει ο οργανισμό των, των πανεπιστημίων, που σήμερα είναι υποκατάρτιση οι οργανισμοί και οι εσωτερικοί κανονισμοί, να περιγράφουν σαφώ τη λειτουργία τη της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης αλλά η ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη έχει ευρύτερο ρόλο, φυσικά είναι κέντρο πληροφόρησης όπως αναφέρεται βεβαίως με τον ρόλο που δίνουν σήμερα που δίνουν σήμερα οι τεχνολογίες οι νέες τεχνολογίες, οι ψηφιακές τεχνολογίες στις Βιβλιοθήκες νομίζω ότι θα έχουμε αργότερα την ευκαιρία να δούμε το ρόλο ακριβώς των βιβλιοθηκών σήμερα που είναι η εποχή των ε, ψηφιακών τεχνολογιών και του διαδικτύου. Γιατί εκεί υπάρχει και μία μεγάλη, αν θέλετε, ε, θα ναι, έλεγα παρανόηση ναι, και άγνοια. Βεβαίω. ευχαρίστοι. Να προχωρήσουμε σε... Ναι, ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ. Ναι. Ακούμε πολύ συχνά σήμερα το ερώτημα. Καλά, τι χρειάζεται η βιβλιοθήκη σήμερα που ο καθένα μα μπορεί να μπει στο διαδίκτυο και να βρει όποια, όποια πληροφορία θέλει. Λοιπόν, αυτό επαναλαμβάνω, το ερώτημα διατυπώνεται με ένα τέτοιο ύφο που υποβάλλει και μια αρνητική απάντηση, Ότι δεν μπορεί να γίνει. Είναι υποκαταβάλει. Ακριβώ. Λοιπόν, λοιπόν ε, επαναλαμβάνω, μια τέτοια τοποθέτηση ότι ο ρόλο δεν είναι και τόσο σημαντικό των βιβλιοθηκών σήμερα δηλώνει άγνοια τουλάχιστον. Ε, τι είναι η βιβλιοθήκη μια βιβλιοθήκη τι είναι Λοιπόν, είναι, είναι ένα, μια μονάδα ένα ίδρυμα θα λέγαμε μονάδα σε ένα, σε ένα μεγαλύτερο ίδρυμα ε, που, που έχει τρεις, τρεις, τρία, τρία συνιστώντα στοιχεία έχει τις συλλογές που είναι συλλογές υλικών και πληροφορίας και γνώσης βιβλία, περιοδικά, αρχαία εφημερίδων λοιπά, φωτογραφικό υλικό ε, Δεύτερο, είναι το προσωπικό που παρέχει τις υπηρεσίες οργάνωσης και πρόσβασης των χρηστών σε αυτό το υλικό και είναι βεβαίως και ο εξοπλισμός που υποστηρίζει ε, τα παραπάνω. Λοιπόν, ποιος είναι ο ρόλος του βιβλιοθηκονόμου του ανθρώπου της βιβλιοθήκης ή του επιστήμονα της πληροφόρησης μέσα σε αυτή την παραδοσιακή βιβλιοθήκη, έτσι, των υλικών να το πούμε έτσι, τεκμηρίων, βιβλίων κλπ, είναι να ταξινομίσει όλο αυτό το υλικό. Να το καταλογογραφήσει και να, κάνει, να διευκολύνει την πρόσβαση των χρηστών στο υλικό αυτό. Να το βρίσκει εύκολα και να βρίσκει αυτό που θέλει με έγκαιρο τρόπο. Ε, μετά το 1990, έχουμε βεβαίω την επανάσταση της ψηφιακή τεχνολογίας, η οποία αλλάζει άρδιντα δεδομένα, άλλαξε άρδιντα δεδομένα γενικότερα στον χώρο τη πληροφορία. Αλλά και ειδικότερα στον χώρο τη επιστημονική πληροφόρηση, που είναι και ο ρόλο των ακαδημαϊκών βιβλιοθήκων, αλλά και των βιβλιοθήκων εν ε, Έχουμε λοιπόν τώρα πέραν των υλικών τεκμηρίων έχουμε και τα άειλα τεκμήρια, τα ηλεκτρονικά τεκμήρια, σε ψηφιακή μορφή, σε ηλεκτρονική μορφή. Μα ο ίδιο ρόλο του βιβλιοθηκονόμου, του ανθρώπου τη βιβλιοθήκη, υπάρχει και εδώ. Και μάλιστα θα έλεγα, είναι περισσότερο αναγκαίο. Και με, πιο, υλικό... και με πιο μεγαλύτερες απαιτήσεις. Ακριβώς. Το υλικό πλέον που είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή είναι τεράστιο, είναι ασύλληπτος ο όγκος. Και πολλαπλασιάζεται καθημερινά προστίδετε σε αυτό με, με γεωμετρικό τρόπο καινούριο υλικό. Λοιπόν, αν αυτό το υλικό δεν το ταξινομήσεις, δεν το αρχιοθετήσεις με τα καινούρια μέσα ε. και δεν βοηθήσεις τον χρήστη να το βρει, ο χρήστης χάθηκε και το βλέπουμε καθημερινά βεβαίως, ανοίγουμε το Google, δίνουμε μια ερώτηση και μας βγάζει 5 εκατομμύρια ας πούμε. Άκαι να διαλέξεις αυτά τα 5 εκατομμύρια yeah. ποιο είναι αυτό που σου κάνει. Λοιπόν, άρα ο ρόλος του βιβλιοθηκονόμου, του ανθρώπου, της πληροφόρηση και των βιβλιοθηκών σήμερα είναι ακόμα πιο σημαντικός, ακόμα πιο σπουδαίος. Απλώς θα χρειαστεί να, προσ... να... να αποκτήσει κάποιες παραπάνω δεξιότητες. Yeah. δεξιότητες. Yeah. δεξιότητες έτσι. Εδώ είμαστε λοιπόν από βιβλιοθήκε στα FM Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να είναι κοντά μας Ο κύριος Μήτρο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθήκων Και καθηγητής του Αθηνικού ε, κύριε Μήτρο, να πούμε λίγο ε, για τα έργα και τις υπηρεσίε που τρέχουν αυτή την περίοδο και έχουμε προγραμματιστεί από το Συνδεσμό Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βλωθικών και σε συνδυασμό με αυτό να μας πείτε γιατί όλο αυτό το έργο που παράγεται από το Σύνδεσμο όλα αυτά τα χρόνια σε αυτή την πορεία κάνουν αυτό το εγχείρημα να είναι πρωτοποριακό για την ερευνητική ακαδημαϊκή και όχι μόνο κοινότητα. Ναι, κύριε Πολίτη, θα προσπαθήσω σύντομα γιατί τα έργα μα είναι αρκετά. Θα προσπαθήσω σύντομα και αποφεύγοντα, ίσω πολύ εξειδικευμένη τεχνική ορολογία, γιατί ενδεχομένω ναι. έχουμε και ευρύτερο ακροατήριο. Από... Ε, για να δώσω και μετά και μετά μα ακούνε, και <laughs> <laughs> δίχω να και συγχαρητήρια. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι το βασικό έργο του ΣΕΑΒ, είναι αυτή η κεντρική δράση για την διαχείριση των ηλεκτρονικών συνδρομών με του διεθνεί συνεχίζεται, παραμένει. Είναι ένα βασικό έργο. Ε, και να πω εδώ ότι το κονδύλι το οποίο διαχειριζόμαστε για αυτήν τη δράση δεν είναι ευκαταφρόνητο είναι περί τα 15 εκατομμύρια ετησίω ήταν μεγαλύτερο, καταφέραμε με τις διαπραγματεύσεις με τους εκδότες λόγω της κρίσης από πέρσι να το μειώσουμε κατά 20% ε, αλλά παραμένει, παραμένει υψηλό. Βεβαίως, όπως τονίσαμε και νωρίτερα, ε, δεν έχει καμία σύγκριση με το κόστος που θα είχαμε αν είχαμε αυτές τις διμερείς ε, συμβάσεις με τις εκδρότες και εκδρότες κάθε πανεπιστήμιο χωριστά. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το έργο παραμένει και τα κονδύλια προέρχονται από τις δημόσιες επενδύσει. Ε, όμως ένας άλλος πολύ βασικός στόχο που έχει θέσει ο Θεοσέαμ εδώ και τρία περίπου χρόνια είναι η μεταρρύθμιση στον χώρο των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και η προσαρμογή τους, όπως είπαμε, στο ψηφιακό τοπίο. Αυτό είναι το στίχημα, θα λέγαμε, για μας. Η μετάβαση, λοιπόν, στη νέα εποχή... Ακριβώς. Και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών προς όφελος έτσι, των χρηστών και της ακαδημαϊκής και κοινότητα εν προκειμένου, αφού μιλάμε για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Λοιπόν, κύρια θυματοδοτικά εργαλεία τώρα για την επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου είναι κονδύλια τα οποία έχουμε από τα επιχειρησιακά προγράμματα. Παλαιότερα είχαμε το ΕΠΑ, σήμερα έχουμε το ΕΣΠΑ. Και μάλιστα δύο επιχειρησιακά προγράμματα χρησιμοποιούμε, αξιοποιούμε καλύτερα, την ψηφιακή σύγκληση και την ε, εκπαίδευση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διαβίου μάθηση του Υπουργείου Παιδείας. Είναι αυτά τα δύο επιχειρησιακά προγράμματα που αξιοποιούμε. Δύο λόγια περιγραφή για το καθένα, αν μπορείτε να μα πείτε. Η ψηφιακή σύγκληση είναι ένα γενικότερο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Εγώ θα σα μιλήσω για τα έργα που έχουμε Πέρα μέσα εμεί. Για τα έργα, τα γενικά. Λοιπόν, ε, στο πρώτο επιχειρησιακό πλαίσιο, ε, πρόγραμμα τη ψηφιακή σύγκληση, έχουμε μια, ένα πλέγμα δράσεων, ένα σύνολο έργο, δηλαδή δεν είναι ένα έργο το οποίο έχει, είναι κάτω από τον τίτλο ομπρέλα. Όπω το αναφέρατε και εσεί στην εισαγωγή, προηγμένε κεντρικέ υπηρεσίε ψηφιακών βιβλιοθηκών ανοιχτή πρόσβαση σε ΑΒ. Αυτό θα ήθελα έτσι να το. <laughs> λοιπόν. Λίγο, γιατί είναι που... ναι. Να το κάνουμε λίγο πιο λεπτό. Όλα... Βεβαίω, βεβαίω. Καταρχήν, μιλάμε, δεν μιλάμε για κάποιο σύστημα που θα φτιάξουμε και θα το αφήσουμε εκεί. Μιλάμε για υπηρεσίε. Δηλαδή για κάτι το οποίο θα μείνει και θα λειτουργεί. Και θα λειτουργεί μέσα από τη... είτε κεντρικά με την κεντρική δράση ουσία, ή και. Κατά το από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, από τις καρατόπους ακαδημαϊκές βιλιοδίκες. Το Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού, της οριζόντιας δράσης, είναι 4,5 εκατομμύρια για την τριετία. Είναι αρκετό, αρκετά μεγάλο κορδύλι και συμπλέκεται τώρα και συνεργάζονται όλα αυτά τα έργα με αντίστοιχα κάθε τα έργα που τα ονομάσαμε των βιβλιοθηκών, έτσι που, είναι, που υπάρχει. εξειδίκευση, αν θέλετε, η εφαρμογή των γενικού, της γενικότερη οριζόντιας δράσης στο Ίδρυμά του. Θα μιλήσω αναλυτικότερα και θα σας πω ότι ε, περί πρόκειται. Απλώς να δώσω μόνο κάποια στοιχεία ακόμη για αυτήν την οριζόντια δράση. Ε, απασχολούνται περισσότερα από 60 άτομα, ε, από τα οποία περίπου τα μισά είναι με συμβάσει έργου που προσλάβαμε, ειδικά, ειδικά για γι αυτο ναι. αλλα άλλα 30-35 άτομα είναι από το μόνιμο προσωπικό των πολιτικών. Και αυτό το προσωπικό, για να μην παραπέμπω και πολύ αργά τα απαντήση στα ερωτήματα που είπατε, πώς θα συνεχιστούν τα έργα αυτά ε, με τη τις... τι σε, σε μεγάλο κίνδυνο η βιωσιμότητα αυτών των έργων. Γιατί είπαμε ότι παράγουν, θα παράξουν υπηρεσίες που θα τρέξουν. Ποιο θα τις τρέξει τις υπηρεσίες μετά το πέρασμα της χρηματοδότησης. Απ' την άλλη Στο λέμε ότι δεν έχουμε ο των για να Ναι. Είτε... Λοιπόν, ε... Είναι πολλά τα έργα, απλώς θα σταχειολογώ δύο-τρία βασικά μέσα σε αυτό το πλέγμα των δράσεων της, της ψηφιακής σύγκλησης. Λοιπόν, ε, μία, μία, ένα μεγάλο υποέργο είναι η δημιουργία και λειτουργία ιδρυματικών αποθετήριων όπως λέμε. Ένα ιδρυματικό αποθετήριο τι είναι, είναι μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων όπου, όπου αρχιοθετείται όλη η ψημονική παραγωγή ενός ιδρύματος, διπλωματικές εργασίες. Δηλαδή διακριβέ. Βεβαίω για τι διακυβεύει, υπάρχει, το αρχείο τρέχει ο άλλο. Ε, δημοσιεύσει σε περιοδικά. άλλε εκθέσει, τεχνικέ δηλαδή, εκθέσει. Λοιπόν, και αυτό, αυτά τα αποθετήρια έτσι, είναι ανοιχτή πρόσβαση, είναι ελεύθερα, δηλαδή για πρόσβαση σε όλου. Όχι μόνο όχι για όχι τα μέλη τη εκατομμύρια κοινότητα. Αλλά ευρύτερα. Λοιπόν, ε, μερικά από τα μεγάλα ιδρύματα σήμερα έχουν ήδη ιδρυματικό αποθετήριο. Η δράση μας τώρα αυτή, η οριζόντια, σε τι στοχεύει. Όλα τα ιδρύματα να αποκτήσουν ένα τέτοιο αποθετήριο, όλα και τα τελή. Και μάλιστα με προδιαγραφές βιωσιμότητας. Γι' αυτό ε, αυτό που φροντίσαμε είναι ότι ό,τι ήταν δυνατόν το συγκεντρώσαμε σε μια κεντρική δράση που θα συνεχιστεί και ο κεντρική υπηρεσία. Ο εξοπλισμός, η υποδομή είναι κοινόχρηστη και θα είναι στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνα και Τεχνολογία, το ΕΔΕ. Επομένως δεν θα χρειάζεται το κάθε ίδρυμα Άρα, να να, ξηχύρει, να ξοδεύει για εξοπλισμό, έτσι. να ξοδεύει είναι για εξειδικευμένο σημαντικό. προσωπικό, το οποίο και δεν έχει, αλλά θα είναι σε μια κεντρική θέση. Είναι. είναι πολύ σημαντικό αυτό ε, για τη βιωσιμότητα. Ε, αλλά πέραν τούτου είναι η αυτή κεντρική δράση...